Στούς ανεστεί Είναι η τελευταία μας συνάντηση για εφέτος και μετά από εδώ, όσοι θέλετε, θα υπάρχει αγρυπνία γιατί είναι η απόδοση του Πάσχα. Ψέλουμε και την ίδια ακολουθία της Αναστάσεως, 40 μέρες μετά από την Ανάσταση. Είναι η απόδοση του Πάσχα και η επόμενη μέρα γιορτάζουμε την ανάληψη του Κύριου. Και μετά από δέκα μέρες την Πεντηκοστή. Πεντηκοστή είναι η ημέρα της Εκκλησίας. Η γενέθλι ημέρα της Εκκλησίας. Ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς μετά την Ανάσταση και οι μαθητές αισθάνθηκαν την ορφάνια. Είχαν την εμπειρία του χωρισμού. Ε, και το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται αμέσως στους μαθητές αλλά μεσολαβεί ένα διάστημα δέκα ημερών ε, που είναι μια γόνιμη περίοδος αυτή η περίοδος του πένθους του χωρισμού και αυτή η εμπειρία του πένθους είναι που λειτουργεί θεραπευτικά στον άνθρωπο γιατί το πένθος ε, μαλακώνει τον άνθρωπο, ε, ενεργοποιεί τον εσωτερικό του κόσμο και αναπτύσσει τη γνωστική του ικανότητα για να μπορεί ο άνθρωπος να γεύεται τα δώρα που χαρίζει ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει διαρκώς δώρα και θέλει να μας δίνει. Και όταν δεν μας δίνει δεν είναι γιατί δεν θέλει να μας δίνει, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ο άνθρωπος αποκτά την δεκτικότητα και αναπτύσσει αυτή την χωρητικότητα την πνευματική μέσα από την εμπειρία της απόλίας μέσα από την εμπειρία του χωρισμού και του πένθους. Ώστε λοιπόν ο Κύριος δεν λειτουργεί με το σύστημα που εμείς θεωρούμε σωστό δηλαδή έχουμε ανάγκη κάτι το παίρνουμε αμέσως δεν βιάζεται αλλά περιμένει τον κατάλληλο χρόνο που ο άνθρωπος θα είναι γόνιμος γόνιμος πνευματικά όσο ο άνθρωπος είναι σκληριμένος, όσο ο άνθρωπος ζει στην άνεση όσο ο άνθρωπος αποφεύγει να ασχοληθεί με τον εαυτό του δεν έχει την δυνατότητα αυτή, δεν έχει γονιμότητα πνευματική. Ο Κύριος βλέπουμε ότι μετά την ανάληψη που εσάνθηκαν οι άνθρωποι οι ορφανοί παρόλο που τους είπε δεν θα τους αφήσει ορφανούς, ούτε άσο μάς ορφανούς παρά τα αυτά, έχουν αυτή την εμπειρία της, της ορφανίας και τότε μένουν και αναμένουν αυτήν την εμπειρία της παρακλήσεως, της παρηγοριάς. Το Άγιο Πνεύμα λέγεται παράκλητος γιατί μας δίνει αυτήν την παρηγοριά της παρουσίας του Θεού. Και η Εκκλησία λοιπόν ε, ιδρύεται κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε με την κάθο του άγιο Πνεύματος που ήδη ήλθε εν είδη πυρήνων γλωσσών ε, ασφαλώς μη φανταστεί κανείς, φωτιά έτσι όπως ακούγεται όπως λέμε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, εν είδη γλωσσών, δηλαδή πύρνες, η, το, η, η φωτιά είναι το στοιχείο που καθαρίζει τον άνθρωπο και καίει την αμαρτία, και τα πάθη, καίει το ψεύτικο και ταυτόχρονα γλωσσών για να δείξει την ενότητα πάντων και ότι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρη του Θεού απευθύνεται σε όλη την Οικουμένη. Δεν επιλέγει κάποιο έθνος εκλεκτό αλλά αναφέρεται σε όλη την οικουμένη για αυτό έχουμε τις γλώσσες και επίρρινες γιατί το Άγιο Πνεύμα κατακαίει τα πάθη και την αμαρτία. Το πρώτο στοιχείο το οποίο το χαρακτηριστικό, το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η ενότητα. Δεν είναι ε, σημαντική ενότητα αλλά χωρίς αυτή δεν υπάρχει Εκκλησία και λέει στο κοντάκιο της πεντικοστής λέει ε, διένυμε της γλώσσης και η ενότητα πάντας εκάλεσε η ενότητα όμως δεν είναι υπόθεση μόνου ανθρώπινης προσπάθειας αλλά η, η, ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρεί τον συνάνθρωπό του αλλά η ενότητα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος δεν είναι κάτι που διεκδικούμε ή κάτι που κατακτούμε αλλά η ενότητη αλλα η ενότητα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος μπορεί να υπάρχει συγχώρηση μπορεί να συγχωρούμε και να συγχωρούμε τον άλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ενότητα υπάρχει ασφαλώς η ενότητα της συμφιλίωσης της κατανόησης της καταλαγής, της συναισθηματικής αυτής φόρτησης να νιώθω καλά με κάποιον αλλά η ενότητα του πνεύματος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή ο άνθρωπος να, ομιλεί την, ίδια γλώσσα, να, ομι, να ε, ομιλεί την ίδια γλώσσα, να έχει το ίδιο πνεύμα, να έχει τον ίδιο λόγο. Και αυτό να μην είναι ο δικός μας λόγος, η δική μας γλώσσα, αλλά να είναι η γλώσσα και ο λόγος του ίδιου πνεύματος. Όσο και να προσπαθείς να νιώθεις ενωμένο με κάποιον, αυτή είναι ότι δεν είναι κατόρθωμά μας, δεν είναι δουλειά δική μας. Ασφαλώς υπάρχουν διάφορες μορφές που ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει ενότητα με κάποιον. Δηλαδή μπορώ να έχω καλά αισθήματα για κάποιον και αυτός για εμένα. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό γεγονό όπου αισθάνομαι όμορφα με κάποιον άνθρωπο και μπορώ να συνενογούμε. Αυτό είναι μια μορφή ενότητος αλλά μια βαθιά υπαρξιακή ενότητα εν πνεύματι είναι κάτι τελείως διαφορετικό που είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η ενότητα δίδεται μέσα στην Εκκλησία. Δωρίζεται. Όταν δηλαδή θα πάμε μετά από εδώ και θα τελεστεί η Θεία Ευχαριστή, Θεία Λειτουργία, η Θεία Κοινωνία μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι όλη η Εκκλησία. Και εφόσον μετέχουμε και κοινωνούμε του Ιδίου Σώματος έχουμε χάρη τη Θεού αυτή τη δυνατότητα να έχουμε στο σώμα το Χριστού την ενότητά μας που μπορεί να την μας δίδεται με τη Θεία Λειτουργία αλλά εμεί μπορούμε να δαπανούμε μπορούμε να ξοδεύουμε μέσα στην αγνωσία μας μέσα στην έλλειψη επίγνωσης που οφείλεται στην απουσία μετάνοιας και πνευματικής συνειδητοποίηση. γιατί δεν λειτουργεί μαγικά δίδεται ασφαλώ αυτό το δώρο της ενότητας όταν κοινωνούμε του ίδιου σώματος και μετέχουμε στο ίδιο σώμα και υπάρχει ενότητα της Εκκλησίας της στρατευωμένες και τις και υπάρχουν όλα σε μια ενότητα αλλά εάν ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση αυτού του γεγονότος στο βαθμό μάλλον που έχει συνείδηση αυτού του γεγονότος λαμβάνει αυτή τη μετοχή στο σώμα του Χριστού και νιώθει ότι είναι σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό και με κάθε αδελφόν Του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αισθάνει κανείς ότι είναι πολίτης της ίδιας χώρας, της Βασίλειας των Ουρανών. Και κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού είσαι μέλος και πολίτης αυτής της Βασιλείας και νιώθεις με τον αδελφό σου ότι όντω είναι αδελφό σου γιατί έχετε την ίδια σάρκα και το ίδιο αίμα. Είμαι θα σύσωμη και σύνεμη μεταξύ μας και με τον Χριστό οπότε αυτό δεν είναι υπόθεση που καλλιεργείται διανοητικά δεν είναι κάτι που εξηγείται, δεν είναι κάτι που ερμηνεύεται δεν είναι κάτι που ψυχαναλύεται, δορίζεται. και στο βαθμό που έχουμε αυτήν συνείδηση της μετοχής στο σώμα και το θέμα του Χριστού και σημαίνει, ο, τι σημαίνει αυτό έχω συνείδηση εν μετανία αναφέρομαι σε αυτό και στο βαθμό που ο κέντρο της ζωής μου είναι ο Χριστός και το βιώνω αυτό πραγματικά και έχω αυτή τη συρρίβηση και το πνεύμα και το ήθος του Χριστού και ζω εν μετανοία και λακταρώ το σώμα και το αίμα του Χριστού με τον ίδιο κατά αυτόν τον τρόπο και σε, το, σε αυτή την ποιότητα ενότητας έχω με όλους γνωστούς και άγνωστος ο άλλο μπορεί να με χθρεύεται ο μπορεί να ανταγωνίζεται ο μπορεί να έχει μία άποψη ζωής διαφορετική αλλά εφόσον κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού μου δίδεται αυτή η δυνατότητα πνεύμα πνεύματι Αγίο να νιώθω ότι ο αδελφό μου είναι μέλος μου άλλο το να ιδεολειπτικά σε μια αίσθηση ρομαντισμού και ευαισθησίες κάποια γλυκανάλα τα πράγματα να αισθανόμαστε ότι όλοι, όλοι το ίδιο είμαστε και αδέλφια είμαστε όλοι αλλά όταν έχει δύσκολη στιγμή γίνεται εχθρός μου αμέσως. Η ιστορία είναι αυτό, να μην είναι γέννημα της φαντασίας μου, γέννημα της πνευματικής μου διαθέσεως εντός εισαγωγικών ποιήσης και έξαρσης ευαισθησίας, αλλά είναι καραπόζ βιώματος αγιοπνευματικού, συνειδητοποίηση του σώματος και του χριστού. Στον βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος γεύεται αυτήν την χαρά της θεία Λειτουργίας, Αυτήν την χαρά του σώμα και του αιώματος του Χριστού έχει άλλη δυνατότητα, έχει μία άλλη άποψη ζωή, έχει μία άλλη εμπειρία ενότητος και έχει και μία άλλη δυνατότητα κατανόηση του αδελφού. Η γνώτητα λοιπόν είναι μέγιστον αγαθών. Χωρίς λοιπόν ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει Εκκλησία. Ο άνθρωπος που ε, στρέφεται ε, και έχει αυτό το ήθος της ενότητα, ήδη είναι στη βασίλεια των ουρανών. Ήδη είναι στη βασίλεια των ουρανών. Για να έχεις ενότητα με τον αδελφό σου σημαίνει ότι ψαλιδίσαμε τον εγωισμό μας. Ψαλιδίσαμε το θέλημά μας. Ζούμε με επίκεια, με συγχώρεση, με κατανόηση, με συγνώμη, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είναι στη Βασίλεια των ουρανών. <laughs> στην Εκκλησία βεβαίως γίνεται στην πράξη, στην πράξη μας μία προσβολή αυτού του γεγονότος της ενότητος. Από την πιο μικρή κοινότητα που είναι η οικογένεια, η σχέση, η συζυγεία... Μέχρι την ευρύτερη κοινότητα, κοινωνία. Που είναι, μπορεί να είναι η Εκκλησία, μπορεί να είναι η νορία, μπορεί να είναι ένα άλλο σώμα. Τέλος πάντων, όταν δύο σύντροφοι δεν μπορούν να σε νοηθούν, αυτό σημαίνει κάτι, πολύ, σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Ότι δεν είναι του ίδιου Πνεύματος. Δηλαδή δεν είναι του πνεύμα του Θεού. Ή κάποιο από του ΖΙΟΥ δεν είναι του πνεύματο του Θεού. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να υψώνει τις ιδεολογίες του, τις αποδείξεις του, τα, τα, τα, τα επιχειρήματά του. Αλλά όταν υψώνεις επιχειρήματα δεν είσαι το πνεύμα του Θεού. Το επιχείρημα σκοτώνει τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος που αληθινά, αληθινά, όχι κατά φαντασία ζει μέσα στο πνεύμα του Θεού, ...και λαμβάνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος έχει διευρυνθεί. Δεν ασχολείται με επιχειρήματα. Νιώθει ότι τα επιχειρήματα, τα δικαιώματα, οι λογικές, θίγουν τον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι ένας Θεός αγάπης. ένα Θεός που κάνει τα πάντα να μας δώσει τη συγνώμη. Και εμείς να υψώνουμε επιχειρήματα για να απορρίψουμε τη συγνώμη... Τα επιχειρήματά μας, οι ιδέες μας που έρχονται να υπερασπιστούν τον εαυτό μας, δηλαδή να ισχυροποιήσουν τον χωρισμό, σύγγει το Θεό πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν, αντί να υψώνουμε επιχειρήματα, να δούμε ότι το πρόβλημα είναι μέσα μας. Η δυσκολία είναι μέσα μας και είναι γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Και λειτουργούν οι λογισμοί μας, οι λογικές μας. Σε ένα ευρύτερο ακόμα πλαίσιο, πούμε, της ενωρία, οι άνθρωποι, αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί στην Εκκλησία, στην... να μην πούμε στην πιο κοσμική του άποψη, που μπορεί να είναι η διοικητική έκφραση Εκκλησίας, που μοιάζει σαν μια κοσμική μορφή εξουσίας, ας το αφήσουμε αυτό, ας δούμε πιο εκλεπ... την πιο εκλεπτισμένη έκφραση εκκλησία, α δούμε σε μια ενωρία. Αυτό που κυρίως είναι πρόβλημα για εμάς ποιο είναι ότι αντί η εκκλησία να είναι ευχαριστιακή να έχει ως κέντρο την Θεία Λειτουργία την Θεία ευχαριστία Λειτουργία λειτουργεί πρόσωπο και αντί να είμαστε στραμμένοι στην Θεία Ευχαριστία στο σώμα του Χριστού είμαστε αισθραμμένη σε ένα πνευματικό και αυτό η λειτουργία αντί να είναι παράγοντας ο πνευματικός ενότητα είναι παράγοντας χωρισμού και διάσταση της Εκκλησίας. Εάν η Εκκλησία είχε ως κέντρο της, αν συνειδητοποίησαμε αυτό που είναι και είχε ως κέντρο τη το σώμα του Χριστού την Θεία Ευχαριστία, τότε όλοι στραμμένοι προς τα εκεί θα βρίσκαμε την ενότητά μας. Αλλά λειτουργούμε περισσότερο ψυχολογικά, όχι πνευματικά και άγιο πνευματικά, και είμαι σε έναν πνευματικό γκουρού, τον οποίο λατρεύουμε και στο βαθμό που αυτός δίνει τα διαπιστευτήρια Τη αρετήσης της αποδοχής προς τους άλλους υπάρχει μεταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων. Δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Κι έτσι, οι άνθρωποι αντί να είναι στραμμένοι ο ένας προς τον άλλο και να διαφυλάξουν την ενότητα σε ένα πνεύμα κατανόησης και αγάπης την οποία παίρνουν από το σώμα και ο Χριστού. Είμαι θεστραμένο ένα αντίπαλο του άλλου. Πόσο πολύ θα γίνουμε συμπαθεί προ τον πνευματικό ή οποιοδήποτε για μα είναι κεντρικό πρόσωπο. Και δεν σε μας απασχολεί τόσο ο κακό λογισμό που μπορεί να έχουμε με τον άλλον, ο χωρισμό που έχουμε με τον άλλο, μας μα ενδιαφέρει πώ να αποκατασύνουμε σχέσει με το πνευματικό. Μοιάζει όπω είναι μια οικογένεια που ο πατέρα πάσχει, όχι τόσο γιατί μπορεί ο να θυγεί, αλλά γιατί τα βρίσκουν αδέλφια μεταξύ του και τότε τι να κάνεις να τους μιλήσεις όμορφα ε ωραία τους μιλάς όμορφα αλλά μεταξύ του θα τα βρούνε όσο και να μιλήσεις όμορφα ο πόνος θα είναι πόνος ότι μεταξύ του οι άνθρωποι δεν τα βρίσκουν και δεν τα βρίσκουν γιατί έχουν θεωποίησει κάτι που δεν είναι Θεός και ζητούν δύναμη από κάτι που δεν μπορεί να δώσει δύναμη έτσι αυτό συμβαίνει σε όλες είτε λέγεται χριστιανική οργάνωση Είτε μοναστική οργάνωση είτε ενοριακή οργάνωση, είναι πρόβλημα αυτό. Και αυτό είναι η ανοριμότητά μας ότι δεν εμπνεώμεθα από το Άγιο Πνεύμα, δεν είμαι, στρα... είμαι στραμμένη εκεί, δεν είμαι στραμμένη στα μυστήρια της εκκλησίας που, ενεργού, που ενεργεί χάρη σωθεί και το έδρα το Άγιο Πνεύμα, δεν είμαι στραμμένη στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά είμαι θεστραμένη στη γνώμη του πνευματικού ή τη γνώμη των ανθρώπων. Και υποβαθμίστε Εκκλησία από ένα πνευματικό γεγονός σε ένα ψυχολογικό γεγονός που από σώμα και αίμα Χριστού γίνεται ίδρυμα. Έτσι το θέμα δεν είναι κανείς να βρει μια αποδοχή από ένα πρόσωπο που μπορεί στη συνειδηση των ανθρώπων κακός κάκιστα να κατέχει κεντρική θέση γιατί μόνο η κεντρική θέση είναι ο Χριστός. Τίποτε άλλο. Οπότε αυτό διέρνα ανταγωνισμούς, συγκρούσεις και αν ο πνευματικός δώσει μία αγωγή που στρέφει τον αδελφόν προς τον αδελφόν και όχι προς τον εαυτόν του γίνεται ενοχλητικός. Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να μας τρέψει ο πνευματικό στον αδελφό και να ενοχληθεί η, η ενότητα. Αλλά μα ενδιαφέρει ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση του πνευματικού προ εμά. Αυτό μπορεί να είναι εκκλησία. Μπορεί να έχει καμία σχέση αυτό με το σώμα του Χριστού. Αυτά είναι προβλήματα που δεν φαίνονται εξωτερικά αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είναι πνευματικά προβλήματα που δείχνουν την κατάστασή μα. Που δείχνουν την έλλειψή μας Που δείχνουν την απουσία του πνεύματος Γιατί άλλο η αγάπη που νιώθουμε γιατί ταιριάζουμε με κάποιον Άλλο η αγάπη που νιώθουμε γιατί κάτι μας ελκεί σε κάποιον και άλλο η αγάπη η οποία μας δορίζεται από τον Θεό Μέσα στην προσωπική σχέση που έχουμε μαζί Του αυτό επίση που είναι πρόβλημα, που εκφράζεται βεβαίω ω ψυχολογική δυσκολία, αλλά είναι γέννημα μια πνευματική ε, ε, δυσκολίας είναι το ότι είμαι θα εσωτερικά νεκρή. Ακόμα και το συνέστημά μας είναι κουρασμένο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν κουρασμένοι το συνέστημά του και δεν χαιρούνται τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πτωχοί εσωτερικά που γίνονται κουραστικοί και για τον εαυτό τους και για τον άλλον. Είναι επαναλαμβανόμενοι. Δεν είναι ανανεούμενοι. Ο άνθρωπος του Θεού είναι διαρκώς γίνεται καινούριος. Ανανεώνεται. Δεν παλιώνει. Η ανάσταση του Χριστό έφερε κάτι καινούριο. Το γέρικο το έκανε νέο. Εμεί είμαστε νέοι και είμαστε γέρικοι. Αυτό είναι η μας εσωτερική. Λείπει μέσα μας η πνοή του Θεού. Λείπει η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Η Χάρη του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο κοραζόμαστε ένα από τον άλλο και είμαστε ανα... ανυπόφοροι ένα από τον άλλο. Λέμε τα ίδια, κάνουμε τα ίδια και ζούμε τα ίδια. Και δεν ζούμε τίποτα. Αυτή η αίσθηση λοιπόν το ότι είμαστε κορεσμένοι εσωτερικά Πνευματικά που εκφράζεται και ψυχολογικά και στις σκέψεις και στις συναισθήματα, αυτή τη εσωτερική κόποση. το ότι κουραστήκαμε, παλιώσαμε και νιώθουμε κορεσμένοι κουρασμένοι και ανυκανοποιητοι αυτή είναι η κατάσταση το ότι ο Θεός μέσα μας Όταν λοιπόν συνεργούσαμε αυτήν την κατάσταση και είμαστε σε κατάσταση συντριβής, μετανοίας, γκρεμίσουμε διαλύσουμε το σπίτι μας για να χτιστεί ξανά καινούριο μέσα απ' τη χάρη του Θεού τότε ζωντανεύουν οι αισθήσεις μας τότε μπορούμε να αγαπούμε τότε μπορούμε και να αγαπηθούμε έχουμε κάποια γοητεία, έχουμε κάποιο γούστο αλλιώς τίποτα δεν γίνεται αλλά αυτό όμω δεν μας βολεύει γιατί απαιτεί έναν κόπο, μία προσπάθεια, μία κίνηση, μία δράση μία συντριβή, μία αναφορά στον εαυτό μας και στον Θεό αυτά λοιπόν εισαγωγικά για να δούμε τι λέει ο Άγιος χρυσότομο και αυτά να σχολιάσουμε για την Εκκλησία είπαμε δυο-τρία πράγματα να μπούμε σε ένα πνεύμα λέει καταρχή ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η Εκκλησία είναι κεβωτός λέει και μάλιστα την ονομάζει κάπου αλλού ανωτέρα και από την Κιβωτό του Νοέ. Παρέλαβε λέει Κιβωτός του Νοέ άλογα ζώα. Και έσωσε άλογα ζώα. Όταν λέμε Εκκλησία πάλι θα το επισημάνουμε. Δεν είναι τα ντουβάρια. Δεν είναι εκπρόσωποι όσο αναφορά την προσωπικότητά τους. Αλλά όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε... Το σώμα του Χριστού, το οποίο όλοι το συναποτελούμε, το μυστήριο του σώματος του Χριστού που συναποτελούμε όλοι, εννοούμε την χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που δράσε αυτή την Εκκλησία, τα μυστήριά της. Το μυστήριο του Χριστού. Λοιπόν, η κυβωτός του Νοέ παρέλαβε άλογα ζώα και έσωσε άλογα ζώα. Παραλαμβάνει Εκκλησία παράλογους ανθρώπους και όχι μόνο τους σώζει αλλά και τους μεταμορφώνει όχι καταναγκαστικά εφόσον κανείς συνειδητά έρχεται στην εκκλησία και ξέρει γιατί έρχεται και ψάχνει αυτό που δίνει η εκκλησία γιατί εμείς ερχόμαστε και ψάχνουμε αυτά που δεν δίνει η εκκλησία αλλά αυτά που φανταζόμαστε και αυτά που θέλουμε Θεωρώντα πως είναι ένας δυνατός χώρος που μπορεί να είναι αποτελεσματικός στους στόχους μου οι οποίοι το όχημα αδιάφορο αν σχετίζονται με το πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή με το φρόνημα του Χριστού. Παρέλαβε η Εκκλησία κόρακα και έστειλε κόρακα. Παραλαβάνει η Εκκλησία ανθρώπους μαύρους από την αμαρτία σαν τον κόρακα και τους παραδίδει αθώου σαν τα περιστέρια. Παραλαβάνει ανθρώπους με άγρια αισθήματα σαν τον λύκο και τους παραδίδει ήρεμους σαν τα πρόβατα. Γιατί όταν μπει μέσα στην εκκλησία άνθρωπος που αρπάζει, που είναι πλεονέκτης και ακούσει τα Θεία λόγια της χριστιανικής διδασκαλίας αλλάζει νοοτροπία και αντί για λίκος που ήταν γίνεται πρόβατο και ο μεν λίκος αρπάζει και τα ξένα πρόβατα ενώ το πρόβατο χαρίζει και το μαλλί του Να δούμε κάτι Γιατί όταν μπει λέει, μέσα στην εκκλησία άνθρωπος που αρπάζει που είναι πλεονέκτης που αρπάζει, που είναι πλεονέκτη. Εδώ ποιο είναι το σημαντικό. Συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι πτώση. Συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι αμαρτία. Εμεί θέλουμε τον Θεό να μα βοηθήσει να είμαστε περισσότερο άρπαγε και περισσότερο πλεονέκτη και να ικανοποιούνται όλε μα οι ανάγκε, συναισθηματικέ, οικονομικέ και οποιαδήποτε μορφή. Συνειδητοποιούμε ότι είναι πτώση ή αρπαγή και πλεονεξία. ή συνειδητοποιούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αρπαγή και πλεονεξία. Δεν το συνειδητοποιούμε γιατί είμαστε τόσο βουτυγμένοι στο κοσμικό φρόνημα με την έννοια της αμαρτίας και της συνήθειας και της νοοτροπίας που τα θερούμε νόμιμα εφόσον τηρούμε την νομική τάξη εφόσον τηρούμε τον κοσμικό νόμο νιώθουμε χειρομένοι και δεδικαιωμένοι Δεν συνειδητοποιούμε και τον Ευαγγελικό λόγο, τον αγνοούμε Δεν το γνωρίζουμε ή δεν θέλουμε να το γνωρίσουμε έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι λέει άρπαγας και πλεονέκτης. εμεις Εμείς έχουμε κάνει μία-δύο της αμαρτής και αν δεν, τις, δεν υποκύπτουμε σε αυτές θεωρούμε τον εαυτό μας εξαγιασμένο. Αλλά η αρπαγή, η πλεονεξία που σημαίνει άρνηση σχέσης, που σημαίνει άρνηση του ίδιου του Θεού ο οποίος δεν είναι αρπαγή αλλά είναι προσφορά. Είναι απόρριψη του ήθου του Χριστού, τότε δεν το έχουμε στη ζωή μα. Πόσε φορέ η νοοτροπία μα, η σκέψη μα, η συμπεριφορά μα, η έκφρασή μα, η στάση ζωή μα είναι μια αρπαγή και μια πλεονεξία που στέλνει τον άλλον στη γωνιά, τον εξαφανίζει, τον διαλύει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε την ευαισθησία που θέλει ο Θεό. Αυτό σημαίνει δεν έχουμε λάβει την χάρη που δίνει η Εκκλησία. Δεν έχουμε λάβει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματο που γλυκαίνει την καρδιά μας, ευισθητοποιεί την καρδιά μας και μας δημιουργεί αντίληψη και συναντήληψη. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση του άλλου ανθρώπου και συναντιλαμβάνομαι, μετέχω, συμπάσχω στη ζωή του. Όταν λέω εκκλησία... Το λέει εδώ καλύτερα ο Ιχρυσόστομος που είπαμε και προηγουμένως. Δεν εννοώ τον τόπο μόνο, αλλά και τον τρόπο ζωής. Όχι μόνο τους τείχους της Εκκλησίας, αλλά και τους νόμου της Εκκλησίας. Όταν καταφεύγεις στην Εκκλησία, μην καταφύγει μόνο στον τόπο, αλλά να, να ασπασθείς και τις αντιλήψεις της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι τείχη και διαμερίσματα, αλλά πίστη και τρόπο ζωής. είναι τρόπος ζωής ποιος τρόπος ζωής μας ενδιαφέρει μας απασχολεί τι φαντάζεται ο καθένας καταρχήν κάτι πολύ απλό εκκλησία σημαίνει καλό από μακριά είναι η πρόσκληση του Θεού που το αυτό στο σώμα του Χριστού και καλούμεθα να ενσωματωθούμε όλοι στο σώμα αυτό. Να εκκλησιαστικοποιήσουμε τη ζωή μας Να κάνουμε τη ζωή μας να είναι ζωή όλων. Και η ζωή του καθένα είναι και δική μα ζωή. Κατάλαβατε την Εκκλησία. Η ζωή μου μέσα από το σώμα του Χριστού είναι η ζωή όλων. Να μην είναι δική μου. Φανταστήκατε ότι η μεγαλύτερη προσβολή τη Εκκλησία είναι ο ατομικό τρόπο ζωή. Αυτό είναι. Εμείς στην Εκκλησία τι θέλουμε, τον ατομικό μας τρόπο ζωής να τον επιβεβαιώσουμε, τον να τον εξασφαλίσουμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αν αληθινά θέλουμε να δούμε την Εκκλησία, σημαίνει ότι η δική μου ζωή είναι η ζωή όλων. Και η ζωή του καθένας είναι και δική μου ζωή. Καταλάβατε ότι είναι έξω από το εκκλησιαστικό πνεύμα η απολυτοποίηση της οικογένεια μου, η ιδιωτική μου οικογένεια, το παιδί μου, το εγγόνι μου, ο άντρα μου, οι άλλοι τι είναι. Όταν έρχομαι στην Εκκλησία να ισχυροποιήσω τον εαυτό μου μόνο, είτε την οικογένεια μου ένα και το αυτό είναι. Η ίδια ατομοκεντρικότητα ισχύει, η ίδια προσβολή της εκκλησία εσύ, γι' αυτό δεν έχουμε χαρά. Έχουμε μιζέρια, έχουμε τα έχουμε μοναξιά. <ΣΣ1> λοιπόν, Εκκλησία είναι ο τρόπος της ζωής η πίστη και ο τρόπος της ζωής αυτή όμως η αίσθηση του να νιώθουμε αυτή την απλοσία να φύγουμε από το υπόγειό μας και να βγούμε στο αίθριο και να ανασάνουμε είναι μόνο των άνθρωπων που έχει παρηγορηθεί από το Άγιο Πνεύμα δεν είναι λόγια αυτά ούτε είναι, μπορούν να είναι θεωρίες ή Υποθέσει που ισχυροποιούν έναν τρόπο ζωής αλλά αυτό είναι ένα άνοιγμα που λαμβάνει ο άνθρωπος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζυμώνεται σε αυτό το ήθος Είναι η εμπειρία της Εκκλησίας αυτό και τότε ο άνθρωπος αναπτύζει άλλη στάση ζωής εάν δεν γευτεί ο άνθρωπος αυτήν την κατάσταση ό,τι και να περιγράφει τις εκκλησία, όσου τους πατέρες και να αναλύει δεν λέει τίποτα και ποιος άνθρωπος μπορεί να μετέχει σε αυτό ο διαλυμένο άνθρωπος ο εξαφανισμένος άνθρωπος ο πληγωμένος άνθρωπος αυτός που ψάχνει το Θεό και δεν τον βρίσκει αυτός ο άνθρωπος που έχει χαμηλώσει Εμεί τι κάνουμε Έχουμε φτιάξει κάποιες βεβαιότητες ζωής. Η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, μας καθορίζουν. Άλλος είναι ευφυής άνθρωπος και καθονίζει έναν τρόπος ζωής. Τα έχει βρει με το μυαλό του και βρει μια στάση ζωής. Δεν ξεκολλάει από εκεί. Δεν είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Είναι ταλαιπωρήμινος άνθρωπος. Άλλος έχει φτιάξει κάποιες τα συναισθήματα του το έχει κάνει ιδεολογήμα του και ζει από αυτό και τρέφεται αυτό. Δεν είναι ανοιχτό αυτό ο άνθρωπος Ο ανοιχτό άνθρωπο είναι ο ταπεινός άνθρωπος αυτός που αμφισβητεί και τη λογική του και τα συναισθήματά του και ζητά τον Θεό. Και ζητά τον φωτισμό από τον Θεό. Και τον φωτισμό του Θεού ακολουθεί. Εμεί τι κάνουμε, είμαστε κλειστοί άνθρωποι. Ο κλειστό άνθρωπο είναι αυτό που είναι έξυπνο. Και πιστεύει στην εξυμνάδα του. Ο κλειστό άνθρωπο είναι ο ευαίσθητο που πιστεύει στην ευαισθησία του. Αν δείτε έναν έξυπνο άνθρωπο και έναν πολύ ευαίσθητο, είναι ο πιο δύσκολο άνθρωπο να συνοηθεί μαζί του. Ο πιο μπερδεμένο άνθρωπο. Καταλάβατε ότι ο πιο υγιή είναι ο πιο μπερδεμένο. Ο πιο μπερδεμένο είναι ο πιο υγιή για την Εκκλησία μα. Και όταν είσαι μπερδεμένο, διαλυμένο και λε με χαμένο θέμου, έχει ένα ήμαρτο να πει, αφισβητεί λίγο τον εαυτό σου ε, και κοιτά και λίγο τον άνθρωπο που είναι δίπλα. Και τον ακούς, λε να έχει δίκαιο. Αν είσαι δυνατός, μόνο εγώ έχω δίκαιο. Εγώ ξέρω. Εγώ αισθάνομαι. Εγώ κατανοώ. Εγώ είμαι ευαίσθητο. Άντε να συνεχίσει με αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Κι είναι ευλογία από τον Θεό που είμαστε ανάπηροι, που έχουμε κοσκόλοπε, που το μυαλό μα κάπου χάνει βίδες, που τα συναισθήματά μα είναι μπερδεμένα. Τι για να το καταλάβουμε εγώ με Θεέ μου πω η χάλια είμαι λέει σέμε. Αυτό είναι συνείδηση ζωής Αυτό είναι το πίν που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα <χω> Το διαρκώς να είμαστε σκημένοι να ζητούμε το έλεος του Θεού Αυτό λοιπόν τι μας κάνει Αν έχουμε αυτή την διάθεση και κινούμεθα έτσι και αμφισμητούμε τον εαυτό μα και είμαστε σαλεμένοι και λέει Θεέ μου δεν είμαι καλά ελέη εσέ με. Αυτό τι κάνει, μας εκπλήσει ο Θεός και εμεί τι κάνουμε, είμαι Θασαλέμινα αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας να πάμε από εδώ να το φτιάξουμε από εκεί, να πείσουμε τον εαυτό μας πως δεν είμαστε έτσι και δεν κάνουμε το πιο απλό, να συντριφτούμε στον Θεό και να το τελειώς διαρκώς να είναι συνείδηση αυτό όμως, να είναι εμπειρία ο πιο γλυκός άνθρωπος είναι ο συνδετριμένος άνθρωπος ο πιο σκληρός, ο πιο ανισόρροπος είναι ο πιο υγιής άνθρωπος έτσι λοιπόν κατά αυτήν την έννοια, θα, αν το δούμε έτσι και δεν απογοητευτούμε αλλά στραφούμε στον Θεό, γι' αυτό λέμε συντριβόμαστε στον Θεό, γλυκένει η καρδιά μας, έφνη διαζόμαστε, και βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πλησίον μας, είναι έλεος, είναι ανάπαυση, είναι γλυκασμός, είναι ευαισθησία. Ε, και τότε γίνομαστε κι εμείς τέτοιοι. όταν πειρακτωθεί ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού που είχε αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κι εμείς ευαίσθητοι. Ανοιχτοί άνθρωποι. Ευέλικτοι, στρόγγυλοι. Και συνεννόμαστε πολύ απλά. Αλλιώς έχουμε τη δική μας δικαιώση. Να δούμε τι λέει παρακάτω ο Άγης Χρόστομος για την Εκκλησία. Αυτό το οποίο δεν είμαστε. Λέει λοιπόν... Δεν είναι δυνατό να ειδεί εδώ εννοεί στην Εκκλησία δούλο και ελεύθερο. Δηλαδή να διακρίνεις δούλο και ελεύθερο. Ούτε πλούσιο και φτωχό. Ούτε άρχοντα και απλό πολίτη. Αλλά έχει εκδιωχθεί μακριά όλη αυτή η ανισότητα τη ζωή. Μπα! Το βλέπετε! Και έχει συγκροτηθεί ένας χορός από όλου. Και υπάρχει πολύ ισοτιμία και γη μιμείται των ουρανών. Αυτό είναι ο τρόπο της Εκκλησία. Είναι αυτό που δίνει το Άγιο Πνεύμα. δεν το ζούμε εμείς σημαίνει ότι δεν ζούμε εκκλησιαστικά παρόλο που είμαστε μέλη τη εκκλησία. Είμαστε ασθενοί μέλη και θέλει, χρειάζεται να επανορθώσουμε. Τόσο μεγάλη είναι η Ευγένεια της Εκκλησίας ούτε είναι δυνατό να πούμε ότι ο μεν Κύριος ψάλει με πολύ θάρρος ενώ ο αποστομώνεται. Ούτε πάλι ότι ο πουλούσιος κινεί τη γλώσσα του ενώ ο καταδικάζεται να μένει άφωνος. Ούτε πάλι ο μέν άνδρας ψάλι και ομιλεί με θάρρος, ενώ η γυναίκα σιωπά και μένει άφωνη. Αλλά αφού απολαμβάνουμε όλη την ίδια ισοτιμία, προσφέρουμε κοινή θυσία, κοινή αναφορά. Ούτε έχει αυτός κάτι περισσότερο από εκείνον, ούτε εκείνος από αυτόν. Αλλά όλοι έχουμε την ίδια τιμή και αναπέμπουμε προς ο δημιουργό τη οικομενής μία φωνή, αν και μιλούμε διαφορετικές γλώσσες. Αυτό δεν τη εκκλησία. Εμείς όμως προσβλέπουμε στον έξυπνο, στον πλούσιο, στον επιστήμονα, στον ισχυρό. Εμείς νομίζουμε πως είμαστε κάποια σημαντικά μέλη της Εκκλησίας, που χωρίς εμάς η Εκκλησία δεν κάνει, θα παράγοντες, πρωταγωνιστές. Στο θέατρο της Εκκλησίας, είναι Εκκλησία αυτό, είναι θέατρο, είναι παράσταση, είναι ίδρυμα. Το πνεύμα το Εκκλησίας οποίο είναι τελείως διαφορετικό, υπάρχει ισοτιμία. Αυτό το πνεύμα δεν είναι ανατρεπτικό, αυτό το πνεύμα δεν είναι αληθινό. Αλλά και ταυτόχρονα δεν εκθέτει τόσο την Εκκλησία ω ανθρώπινο οργανισμό που μόνο έτσι δεν λειτουργούμε. Αλλά ασφαλώ όσο αφορά την ευθύνη άλλο δική του δουλειά Όσο αφορά τον εαυτό μας να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά Ο καθένας για τον εαυτό του Μη δρατεπετεύουμε κάθε φορά σε αόριστη θεολογίες Φταί η Εκκλησία είναι έτσι ή οι επίσκοποι είναι έτσι ή οι παπάδες είναι έτσι Εμείς, η ευθύνη δική μας είναι το καθενό μας Στον τρόπο μας, στον χώρο μας, στους ανθρώπους στους οποίους συνεπάρχομαι Υπάρχει αυτός ο σεβασμός Αυτή η εμπειρία να καταπολεμήσουμε την ικαινοδοξία, την υπερηφάνεια, την έπαρση. Δεν είμεθα καλύτερη από τους άλλους. Δεν γνωρίζουν περισσότερα από τους άλλους. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε τον ελάχιστον αδελφόν. Αλλά ισότιμα να προσεγγίζουμε τον καθένα. Η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει την διαφορά κυρίου και υπηρέτη. Από τα κατορθώματα... Και τα αμαρτήματα ορίζει και τον έναν και τον άλλον. Αν λοιπόν είναι Εκκλησία, συνάθρηση του λαού, μην αγανακτήσει επειδή προσπώνησε τον δούλο μαζί με σένα. Γιατί για τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον δούλο και στον ελεύθερο. Σκέψου αγαπητέ... «Πώς αποχωρεί από την Εκκλησία ο Κύριος και τα μυστήρια ο πιστός υπηρέτης, αναχωρεί οικοδέσποινα και παραμένει υπηρέτρια, γιατί ο Θεός δεν αποβλέπει στο πρόσωπο του ανθρώπου και δεν μεροληπτεί. Δεν υπάρχει λοιπόν μέσα στην Εκκλησία δούλος και ελεύθερος, αλλά η Αγία Γραφή χαρακτηρίζει ως δούλο μόνο εκείνον που είναι υποδολωμένο στην αμαρτία». Γιατί, όπω λέει ο Απόστολο Παύλο, εκείνο που κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί είναι δούλο τη αμαρτία. Και αναγνωρίζει ελεύθερον εκείνον που ελευθερώθηκε πνευματικά από τη θεία χάρη. Μόνο αυτό το διακριτικό υπάρχει. Αν ζούμε μέσα στην αρτή, μέσα στην αμαρτία, δηλαδή δεν είμαστε κοντά ή μακριά στον Θεό, Μα αυτή την α, μόνο αυτό το διακριτικό υπάρχει. Επομένω, πόσο χαραμίζουμε το χρόνο μα, αν μας απασχολεί η γνώμη των άλλων. Εμεί τι λέμε. Εντάξει, δεν θέλω να μου λένε καλά λόγια, αλλά μη, κατηγο... μη με κατηγορούν κιόλα. Και με ενοχλία με κατηγορεί σου. Με ενοχλεί αν Γιατί μα απασχολούν τόσο πολύ, Δεν είμαστε ανόητοι. Και τι σημασία έχει όλο αυτό το γνώμη για μα. Γιατί δαπανούμε τόση δύναμη και τόση ενέργεια για τη γνώμη των άλλων ανθρώπων. Γιατί είμαστε τελείω ελεύθεροι. Τι ομορφιά ελευ... Δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Να μην μα νοιάζει απολύτω τι λέει ο άλλο για μα. Εμείς χάνουμε τόση ενέργεια τι θα πει ένας κι άλλο ή ο πνευματικός μας και ξοδεύουμε την ενέργεια που θα είχαμε για την προσευχή που ήρθε είχαμε για να αναζητήσουμε τον Θεό δεν είναι ανόητο Στην εκκλησία δεν γίνεται διάκριση δούλου και ελεύθερου πολίτη ούτε ξένου και ντόπιου, ούτε γέρου και νέου ούτε σοφού και αγράμματου, ούτε απλού πολίτη και άρχοντα, ούτε γυναίκας και άνδρα. Αλλά κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα και κάθε φίλο μπαίνουν στην κολυβήθα του βαπτίσματος με τον ίδιον τρόπο και απολαμβάνουν την ίδια κάθαρση από τα αμαρτήματα, έστω και αν κάποιος είναι βασιλιάς ή κάποιος άλλος είναι φτωχός. Και αυτή ιδιαίτερα είναι η πιο μεγάλη απόδειξη τη ευγενική καταγωγή ημών των χριστιανών. Ότι δηλαδή οδηγούμε στα μυστήρια με τον ίδιο τρόπο και το φτωχό και το βασιλιά. Και δεν έχει ο βασιλιά κατά τη συμμετοχή του στα μυστήρια τίποτε περισσότερο από το φτωχό. Η Εκκλησία πάντα είναι μια εμπειρία θανάτου. Μόνο στο θάνατο έχουμε τη στάση. Όλοι στο θάνατο είμαστε ήδη. Και στην Εκκλησία όλοι ήδη είμαστε. Είναι εμπειρία θανάτου η Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο κοινωνούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο εξομολογούμεθα με τον ίδιο τρόπο βαπτιζόμεθα δεν υπάρχει διάκριση αυτό λοιπόν το στοιχείο της ισοτιμίας μόνο μπροστά στο θάνατο έχουμε είναι προστά στην Εκκλησία η Εκκλησία είναι μαρτυρία και του θανάτου και της Αναστάσεως η Εκκλησία διδάσκει την οικουμένη να δείχνει εγκαρτέρηση, να εγκρατεύεται, να υποφέρει τους πειρασμού. Κοιτάξτε, πριν από αυτό, αυτή η πρόταση που δίνει Εκκλησία, κάποιοι θα πούνε ότι είναι μάλιστα αυτό το σύστημα, βέβαια. Κάποιοι στην πολιτική ζωή χαρακτηρίζονται φασίστες Πραγματικά μπορεί να είναι φασίστες οι άνθρωποι. Κάποιοι παραστιάζονται ω αντιφασίστε. Πορφαζόμενο πνεύμα ειρήνη και ισοτιμία. Και αυτοί γίνονται πιο φασίστε, γιατί κατηγορούν και αυτοί του φασίστε. <laughs> Κάποιοι ανατρέπουν το σύστημα και λέγονται εναρχικοί. Αλλά αυτοί σπάντα τα σπάν όλα και διαλύουν τα πάντα. Και αυτοί έχουν φασισμό. Μόνο η εκκλησία λέει αυτό το πράγμα που ξεπερνάει και τι αναρχίε και του φασισμού και του συνασπισμού και του δεξιού και όλα. Είναι μια εμπειρία και στάση ζωή. Που κανεί στραφεί με αυτόν τον τρόπο, και αυτό μόνο δωρεά του αγίου πνεύματο είναι. Ανατρέπονται όλα τα πράγματα. Και υπάρχει μια οικουμενική ενότητα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Στον ανθρώπου που έχει ελευθερωθεί από το Άγιο Πνεύμα, η καρδιά του είναι η χώρα του του. Η καρδιά του είναι η χώρα όλης της οικουμένης. Και διαχω... διαχωρίζει τίποτα. Και αν έχει αυτό το πνεύμα, οι πράξεις του, τα λόγια του, εμφορούνται από αυτό το πνεύμα. Αυτό που λέει μας παρακάτω. Η Εκκλησία λοιπόν διδάσκει την Οικουμένη να δείχνει εγκαρτέρηση, να εγκρατεύεται, να υποφέρει τους πειρασμού, να δείχνει υπομονή, να περιφρονεί τα εγκόσμια, να θεωρεί τον πλούτο ως κάτι το μηδαμινό. Αυτό σημαίνει, πολύ απλά, αν εμείς έχουμε υπολογίσει φέτος να εξοικονομήσουμε 5.000 ευρώ, αν τα χάσουμε δια ή έχει κάποιος ανάγκη τα δώσουμε όλα, να μην μας ενοχλήσει τίποτα. Η μέρα να θα κυλήσει φυσιολογικά σαν να τρώγαμε μια φέτα ψωμί. Αυτό σημαίνει ότι θεωπερι... θεωρώ τον πλούτος κάτι το μηδαμινό. Να περιγελάει τις ανθρώπινες τιμές. Να παραβλέπει τον θάνατο. Να καταφρονεί τη ζωή. Καταφρονώ τη ζωή γιατί έχω ζωή μέσα μου. Έχω ζωή που δεν φθήρεται, που δεν δαπανάται. για αυτό την καταφρονώ. Όχι γιατί αρνούμε τη ζωή, γιατί έχω πληρότητα ζωής. Να παραβλέπει την πατρίδα. Θε τι λέει Ελάς, Ελλήνων Χριστιανών. Αν βουλή και εκλογών. Τι λέει εδώ. Να παραβλέπει την πατρίδα. Ε, εκκλησία είναι αυτό. Ποια εκκλησία μάθαμε. Ποια εκκλησία πιστεύουμε. Εκκλησία που υπερασπίζεται το έθνος ποια Εκκλησία είναι αυτή τότε είναι Εκκλησία που λέει Χρυσόστομος ποια είναι η σωστή δεν ξέρω δεν παίρνω θέση για να με κατηγορήσετε <Κι> τους που παραβλέπει τους, την πατρίδα τους οικείους τους φίλους τους συγγενείς να εκτίθεται σε κάθε είδους σφαγές να θεωρείται ότι είναι πιο ασήμαντα από τα ανοιξιάτικα λούδια όλα τα λαμπρά της παρούσας ζωής ενώ τις τιμές και τις δόξες την εξουσία και τις απολαύσει. Αυτό είναι η εκκλησία Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε σχετικά με το πνευματικό, δώσαμε ένα παράδειγμα τώρα να δούμε ότι ισχύει μια προσωπολατρία και μια, ένα προσωποπαγέ πνεύμα στην Εκκλησία, που μπορεί να μην φύρνεται από ο πνευματικό η τέλο παντων αλλα ειναι η σταση των ανθρώπων που θέλουν να στραφούν σε άνθρωπο και όχι στη χάρη του Θεού. Ή τέλος πάντων υπάρχει και ο άνθρωπο που στρεφόμαστε, αλλά δεν, δεν μένουμε εκεί. Δια του ανθρώπου οδηγούμαστε στον Θεό. Άρα κάτω, λέει. Δύο-τρία βραμμάτια, τελειώνουμε, παιδιά, θα πάμε και στην αγρυπνία. Πεςτε μου. Πίσω πάλι, φτάνει. Ε... Λοιπόν, ε, όπως ο κύριος είναι ο δρός για τον πατέρα, πότε θα μπορούσε και ο πνευματικός να είναι ένας θεματομάκι για, το για τον κύριο. Για τον κύριο ή για τον εαυτό του. Αυτό λέω. Εαυτό το του, προς αυτό. Ε, πάτε το να το τον άλλο. Κοιτάξτε, είπε ο Κύριος ότι είπαμε να μην ενδιαφερόμαστε και γνώμη τον άλλο, ποιο είναι τώρα αυτό με την αναισθησία. Όχι, το ίδιο είναι. Πρέπει να είμαστε ανέσθητοι. Κατά Θεόν ανέσθητοι. Όχι να περιφρούμε τον άλλον, αλλά είμαστε ανέσθητοι σε αυτή την ανάγκη. Λέει κάτι άλλο ο Αγιερσόστομος. «Εκείνος που πορνεύει ασυσέρχεται συνεχώ στην Εκκλησία». Καθώς και ο υπερήφανο και εκείνος που έχει οποιοδήποτε λάτωμα θα το αποβάλει πολύ γρήγορα και θα επανακτήσει την υγεία του αν απολαμβάνει συνεχή τη διδασκαλία. Εκείνος όμως που αποκόπτει τον εαυτό του από τη σύναξη αυτή και απομακρύνει από τη διδασκαλία των πατέρων και αποφεύγει το ιατρείο της Εκκλησίας Κι αν ακόμη νομίζει ότι είναι υγιής, πολύ γρήγορα θα ασθενήσει πνευματικά. Μιλά για την πνευματική τροφοδοσία, λέει με κάποια τώρα, εγώ γι' αυτά είμαι τέτοιες αμαρτίες έχω. Μα είναι θεραπευτήριο η Εκκλησία. Και όσο απομακρυνόμαστε τόσο πιο πολύ νοσούμε και όσο πιο πολύ ερχόμαστε, λίγο λίγο έρχεται η χάρη του Θεού και θεραπεύει την ψυχή μας. Εδώ, εννοείς στην Εκκλησία, είναι ιατρείο και όχι δικαστήριο που να ζητά ευθύνες για τα αμαρτήματά μας. Αντίθετα παρέχει συγχώρεση αμαρτημάτων. Τι, τι καινούργια και περίεργα πράγματα. Στον κόσμο αυτό είναι παρθένες πριν από το γάμο, ποτέ όμως μετά το γάμο. Στην Εκκλησία, στην εκκλησία όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Αλλά και αν ακόμα δεν είναι παρθένες πριν από το γάμο, γίνονται παρθένες μετά τον γάμο. Έτσι ολόκληρη Εκκλησία είναι παρθένος. Θέλει να πει ότι η Εκκλησία εξαγνίζει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει, αποκαθιστά την ισορροπία του. Τίποτα δεν είναι τόσο χαρούμενη, τίποτα δεν κάνει τόσο χαρούμενη τη ζωή μας όσο η ευχαρίστηση που αισθανόμαστε στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία διακηρύνται τη χαρά των χαρούμενων ανθρώπων. Κοιτάξτε αυτό, δεν είπαμε ότι γίνεται έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αυτό είναι η Εκκλησία, γιατί αν το λέγαμε πραγματικά και είμαστε αρεαλιστές, θα λέγαμε στην Εκκλησία τη θυλίψη των μίζερων ανθρώπων. Η ευθυμία των στενοχω η απόγνωση στην εγχωρήματι θα λέγαμε. Και αυτό γιατί είναι θα μόνο εξωτερικά στην Εκκλησία και όχι εσωτερικά και πραγματικά. Στην Εκκλησία η ανακούφιση των ταλαιπωρημένων, στην Εκκλησία η ανάπαυση των κουρασμένων, «Ελάτε λέγει ο Κύριος, κοντά μου όλοι όσοι μοχθείτε και κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι από το βάρος των θλίψεων και των αμαρτιών και εγώ θα σας ξεκουράσω». Τι πιο αγαπητό θα μπορούσε να υπάρξει από αυτή τη φωνή. Τι γλυκύτερο από αυτή την πρόσκληση. Ο Κύριος σε προσκαλεί στην Εκκλησία για πλούσιο γεύμα. Σε προτρέπει σε ανάπαυση. και όχι σε κόπους. Σε μεταφέρει από τα βάσανα στην ξεκούραση. Ανακουφίζοντας το βάρος των αμαρτιών μάτων σου. Η ευχαρίστηση θεραπεύει τη οχώρια και η χαρά την Λύπη. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε, να πέσουμε στην παγίδα... Τη απογνώσεω και να λέμε: Εγώ τίποτα δεν βρήκα στην Εκκλησία. όλο κουτσομπολιό κατάκριση, εχθρότητα. Αυτό μπορεί να είναι και αλήθεια βέβαια, αλλά είναι και εγωιστικό να το λέμε γιατί μα βολεύει. Βολεύει την αυτολύπησή μα. Βολεύει τη δικαίωσή μα που να είμαστε οι ταλαιπωρημένοι που μα αδίκησε όλο ο κόσμο. Και έτσι προσβάλλουμε την Εκκλησία. Καθένα κάτι να πει: Ότι φταίνουν όλοι εκτό από τον ίδιο. Και ότι για ό,τι κακό νιώθει μέσα, το Πρώτα η Εκκλησία και μετά Χριστιανοί. Αυτοί είναι, αυτοί που είναι. Η Εκκλησία όμω δεν είναι αυτό. Και δεν δίνει αυτές δυνατότητες. Και ούτε είναι αυτό αφορμή να απομακρυνθούμε. Γιατί η Εκκλησία είναι ο τρόπος ζωής. Είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η χάρη του Θεού. Που εάν συντριβούμε και ζητήσουμε το έλεσμα του Θεού και όσο είναι δυνατό πολεμήσουμε την κατακριτικότητα αυτών των ανθρώπων θα εφρανθεί η καρδιά μας θα γλυκανθεί η καρδιά μα. Αν εμεί ψάχνουμε κάτι, οτιδήποτε, εμείς είμαστε αναζητήτες όχι του Χριστού, αλλά άλωθη του γιατί δεν είμαστε καλά. Γιατί δεν το δούμε να δούμε ότι και εμείς φταίμε που δεν είμαστε καλά ή το πρόβλημα που δεν είμαστε καλά είμαστε εμείς. Αλλά πιο βολικό είναι αντί να πούμε ήμαρτος στον Θεό για τα δικά μα να βλέπουμε τον άλλον και να ανακαιολογούμε την κατάσταση μα μας αξίδης στον άλλον. Γι' αυτό δύο φωνές απεχθάνει το Θεό Αχ Θεέ μου, τι ζωή είναι αυτού δεν έχω ελπίδες. Και δεύτερο, ωραία που έμπλεξα, τι άνθρωποι είναι αυτοί, όλοι με κατατρέχουνε, είμαι ο αδικημένος του κόσμου, καλά Θεέ μου που, που, που, που, που, είσαι, που είσαι και εσύ και με δικαιώνεις. Αλλά δεν είναι δικαιοσύνη. αυτή, η καρδιά μου δεν έχει γλύκα και συγχωρητικότητα και διάθεση ενότητα με όλους και κυρίω τους εχθρούς. Γιατί το στοιχείο που ορίζει και βεβαιώνει ότι το χάρισμα είναι του Θεού που έχουμε είναι αν συγχωρούμε τους εχθρούς μας έτσι λοιπόν τελειώνοντα ας τελειώσουμε λίγο πιο νωρίς γιατί έχουμε την αγρυπνία καταλήγοντας τρία πραγματάκια στην αγάπη σας όπως λένε οι χριστιανοί θα σας πω κατά τον τύπο της Αγίας Τριάδος τρεις αρετές να θυμούμεθα όλο το καλοκαίρι Στη θέση του Πατέρα την προσευχή στη θέση του Ιού την ταπείνωση και τη συντριβή που ταπεινώθηκε για μα, είναι η άκρα ταπείνωση, ο πατήρ είναι η πηγή τη θεότητο, εκεί απευθυνόμαστε. Η θεία λειτουργεί, είναι η αναφορά στον πατέρα. Λοιπόν, κατά τον πατέρα να πάρουμε την προσευχή, να γίνει η προσευχή ζωή μα, το άθλημά μα, η διασκέδασή μα, η ψυχαγωγία μα, το χόμπι μα, ο έρωτά μα. Προσευχή. Κατά τον πατέρα, την συντριβή και την ταπείνωση κατά τον ιών και την ενότητα για το άγιο πνεύμα. Τρία πράγματα. Την προσευχή τη συντριβή και την ενότητα αν αυτά τρία τα δουλέψουμε νομίζω ο Θεός θα δώσει ευλογίες εκεί που θα είμαστε στις θάλασσε, στα βουνά στο σπίτι μας, στα υπόγειά μας στα βάσανά μας, τους αρρώστιε μας την προσευχή τη συντριβή και την ενότητα την ενότητα την έχουμε περί μην τη θεωρούμε δευτερεύον. χωρίς αυτό δεν υπάρχει εκκλησία την ενότητα, να δουλεύουμε για την ενότητα Χριστός ανέστη νέστε, κανεικόν θα νάτε, θα να το πατήσεις και χαρισάμενος. Παρακαλούμε.